πιάξανε να χτυπάει τον εαρό χωρίς λόγο, το καταλαβαίνετε; Ζούμε τραγικές στιγμές χωρίς λόγο. ένα νεαρό, ο οποίος απλά τους είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό. Αμέσως οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσει Πάνω στην πλατεία μαζεύτηκαν 50 αστυνομικοί. 25 μηχανάκια δικάβαλα. Ξεκίνησε ένα κρεσέντο βίας. Τρέξανε ένα, φοβήθηκε ο κόσμος. Κάποιοι πήγαν στο άλσος, τους ακολούθησαν. Και μέσα στο Άλσος άρχισαν να κάνουνε μανιωδός γύρω-γύρω με τις μηχανές, να κυνηγάνε τον κόσμο, κοπανίσανε κι άλλους και στο τέλος μαζέψανε εννιά ανθρώπους και τους έχουν πάει στη γαδά. Κάποια στιγμή εκεί που καθόμαστε σταματάνε τρεις μηχανές μπροστά μας και μας κάνουν νόημα με πολύ άσχημο τρόπο, τώρα φύγετε από εκεί. Και σηκώνει ο γαμπρό μου και εγώ και λέω για ποιο λόγο να φύγουμε. Λέει, δώστε μα τα κινητά, σε έχετε στείλει μηνύματα. Λέει, είναι άσκοπη μετακίνηση. Λέω, συγγνώμη, περπατούσαμε και σταθήκαμε λίγο να ξαποστάσουμε. Εγώ λέει, πρέπει να σα γράψω. Λέω, για ποιο λόγο θα μα γράψετε. Θα σα γράψω και τα παράπονα σα λέει στο χαρδαλιά. Εγώ έχω εντολή να γράφω, λέει. Λέω, σταματήστε, μην φωνάζετε. Έχετε τρομοκρατήσει, λέω, τα, τα μικρά παιδιά. Δεν μα ενδιαφέρουν, λέει τα μικρά παιδιά. Yeah. Κι έτρεξα να δω τι γίνεται. Και είδα ένα παιδάκι 20 χρονών να το χτυπάνε χωρί λόγο. Και αυτό να μην αντιθέχετε καθόλου. Είναι μπάτσι, είναι γουρούνια, είναι και δολοφόνη. Αγαπητοί αστυνομικοί, αυτό το σύνθημα που σε κάθε ευκαιρία λέτε ότι σα αδικεί χτες στη Νέα Σμύρνη δικαιώθηκε για άλλη, μια φορά, για άλλη μια φορά και επειδή όποτε ακούγεται αυτό το σύνθημα βγαίνουν γονείς, γυναίκες, παιδιά, συγγενείς και λένε ότι δεν είναι έτσι έχω να σα πω ότι εσύ γυναίκα που μας ακούς τώρα έχει άντρα μπάτσο εσύ που μας ακούς τώρα έχεις αδερφό γουρούνι και εσύ που μας ακούς τώρα έχει γιο δολοφόνο Τα είδαμε όλοι χτες και χτες τα είδαμε στη Νέα Σμύρνη. Το γνωστό σύνθημα το είδαμε να παίζεται μπροστά στα μάτια μας και δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τίποτα. Ακούμε όλα αυτά που λένε από το πρωί, γελάμε γιατί για γέλια είναι. Είναι και η λήθεια εκτός όλων των υπολείπων. Αλλά τα είδαμε μπροστά στα μάτια μας, αν θέλετε όλοι εσείς. Γιατί υπάρχει και μια μερίδα στην αστυνομία που προφανώς δεν τα αποδέχεται όλα αυτά. Αν είστε σε αυτή την κατηγορία και θέλετε να σβήσει αυτό το σύνθημα φροντίστε να ελέγξετε τα αλληταριά που συμπεριφέρονται σαν μπράβοι. Δύσκολο να γίνει αυτό γιατί είναι η πλειοψηφία όλοι αυτοί και εσείς είστε μειοψηφία μέσα στην ελληνική αστυνομία. Φωνάξτε, δράστε, κάντε κάτι, διαχωρίστε τη θέση σας, βρείτε φωνή. Δύσκολο, το ξέρω, το ξέρουμε όλοι το βλέπουμε, είναι δύσκολο ειδικά αυτή την εποχή με αυτή την πολιτική ηγεσία. Με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ηθικό αυτούργο εξόφθαλμη και οργιόδου βία, δεν είναι εύκολο. Αυτό δίνει τον τόνο, αυτό μεθοδεύει αυτή την παράκρουση. Αυτό και η κυβέρνηση που ανήκει. Αυτή η κυβέρνηση δέρνει ανελαίητα στο ψαχνό και στα καλά καθούμενα. Κάθε μέρα έχουμε εικόνε και τέτοια περιστατικά. Έχουν επιλέξει είναι επιλογή τη στρατηγική τη βία, τη καταστολή, των επιθέσεων και του ξύλου. Ο υπουργό που επί των ημερών του συμβαίνουν αυτά είναι επικίνδυνο, είναι υπόλογο, είναι υπεύθυνο. Αν έχει κάποιο νόημα η ΕΔΕ που για άλλη μια φορά ξεκίνησε και θα δούμε πώς θα πάει, πρέπει να γίνει μια αντίστοιχη ΕΔΕ για τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και χτες όπως ακούσατε και ακούμε από το πρωί και θα ακούσουμε μερικά και σήμερα είπαν πως δέχτηκε, ε, δέχτηκαν επίθεση οι αστυνομικοί που ήταν στην πλατεία. Ε, μπαρμπούτσα είναι όλα αυτά, βλέπουμε όλοι, έχουμε τη στοιχειώδη εμπειρία και τη νοημοσύνη και τη λογική να καταλάβουμε τι συνέβη Υπάρχει και δεύτερο βίντεο που δείχνει από πριν τι ακριβώ έγινε, πριν δούμε το πρώτο βίντεο και το ξύλο, το ανελαίτητο που πέφτει εκεί στο παλικάρι. Και γενικώ παρατηρώ ότι όταν κάνει καφρίλες η αστυνομία, αναφέρει μετά στην ανακοίνωσή τη ότι δέχτηκε επιθέσει από γνωστού αγνώστου, από UFO, από αναρχικού, από κομμουνιστέ, από κάποιου που του κοίταξαν κάπω, από κάτι ύποπτα παιδιά ή δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να βρει. Αν κάποιο δεν ξέρει δηλαδή τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο, θα νομίζει ότι η αρχική είναι 5 εκατομμύρια σε αυτόν το, τον τόπο, στη χώρα. Είναι πλειοψηφία. Και στείνουν παντού και συνεχώ ενέδρε στην αστυνομία. Ακόμη και στην πλατεία τη Νέα Σμύρνη. Όλοι ξέρουμε ότι η Νέα Σμύρνη είναι μαυροκόκκινο προάστιο. Αν περάσετε από τη συγκρού, τα λάβαρα, τα μαυροκόκκινα κυματίζουν. Φαίνονται ειδικά στην πλατεία τη Νέα Σμύρνη. Πάμε να ακούσουμε μια κυρία που ήταν μπροστά σε όλα αυτά που έγιναν χθε. Ξαφνικά ξεκαβαλάνε τι μηχανέ, έρχονται με ορμή προ τα πάνω μα. Είπαμε να φύγετε τώρα. Παιδιά μου, άξια να κλαίνε το παιδί μου, και οι φίλοι τη. Άρχισα να κλαίνουν και να λένε: Μαμά, θα σα πάνε μέσα, θα σα πάνε φυλακή. Και ξαφνικά είδα μια παρέα παιδιά, νέα παιδιά, απλά παιδιά. Μια παρέα και λένε: «Παι, Παιδιά, τι κάνετε, γράφετε οικογένειε με παιδιά. Και επειδή του είδανε αυτοί, αρχίστε να πλακώσανε όλοι, κατεβήκαν τι μηχανέ. Περνούν οι και χειροκροτάει ο κόσμος Δεν υπάρχει περίπτωση Σε μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα Να υπάρξει αστυνομική βία Ο Μιχάλης Σωχοίδης είναι αυτός Ανέκδοτο πια Ο ίδιος, όχι αυτά που λέει Ο ίδιος είναι ανέκδοτο Βεβαίως ηγείται ενός μηχανισμού Εντελώς επικίνδυνου, Ενός μηχανισμού που έχει ξεφύγει Από κάθε όριο Δεν ανήκουν σε δημοκρατική χώρα όλα αυτά, το καταλαβαίνει ο καθένα. Δεν ξέρω αν είναι Χούντα, δεν έχει και σημασία πια. Ε, δημοκρατία είναι στην Ούγια, αυτό γράφει το μάνιουαλ. Αυτοί που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία ω Δημοκρατικό Κόμμα την ψήφισαν και βλέπουμε ένα κρεσέντο του τελευταίου μήνε από τότε που ανέλαβε με αυτό το ύφο του γκάνγκστερ και του σερίφη να δίνει τον τόνο. Και δεν είναι μόνο το χθεσινό στη Νέα Σμύρνη, γιατί μέσα στο τρίμερο είχαμε πάρα πολλά. το χαλάνδρυ. Όλα αυτά υπάρχουν και σε βίντεο, γιατί αν δεν υπάρχει και σε βίντεο, δεν αποδεικνύεται. Στη λαϊκή αγορά, λαϊκή αγορά μπορείτε να καταλάβετε, κάντε το εικόνα. Πάγκι, μαρούλια, πορτοκάλια, φρούτα, τέντε αυτέ οι πολύχρωμες. Οχτώ μοτοσυκλετιστέ από τι σχετικέ ομάδε μπουκάρουν με στη λαϊκή και τρει από αυτού κατεβαίνουν και κυνηγάνε και σέρνουν σαν τζουβάλι μια γυναίκα. Τι έκανε αυτή η γυναίκα, Είχε στην τσάντα τη εντυπάκια, αυτά τα φυλάδια. Και τα μοίραζε για τον Κουφοντίνα. Δικαιωμάτι να το κάνει αυτό δεν είναι αδίκημα. Επιτρέπεται ακόμα και σύμφωνα με τα χαρτιά και του νόμου. Μοίραζε φυλάδια λοιπόν αυτή η κυρία, Αόπλη ήταν, δεν είχε επιθετικέ διαθέσει. Μπαίνουν με τι μηχανέ μαρσάροντα. Α4 κρα, κρατάγει η κυρία στο χέρι, ε, ασπρόμαυρα. Μπαίνουν λοιπόν οι οχτώ μηχανέ, μαρσάρουν, την πετάνε κάτω, τη σέρουν από εδώ και από εκεί. Είναι ευρωπαϊκή χώρα όλο αυτό, αυτή η εικόνα, είναι σύγχρονη. Δημοκρατία, συγχρονιαστική δημοκρατία είναι λογικό. Ναι είναι η απάντηση αν θέλει να τρομοκρατίσεις τους πολίτες, να κάνει επίδειξη δύναμης και να σπείρει τρόμο και φόβο. Ναι αν είσαι υπερφίαλος όπως ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης που καταδιώκει την κοινωνία και φαντασιώνεται ότι τη σώζει και την κοινωνία και έτσι σώζει την δημοκρατία. Αυτός τους έχει δώσει τον αέρα, το βλέπουμε σε κάθε τετή Αυτό και τα υπόλοιπα ακροδεξιά ρετάλια τη κυβέρνησης. Τα μουχλιασμένα απολυθώματα του Πατακού. Τα οποία κυβερνάνε και δίνουν και το τέμπο και τον τόνο στην δημοκρατική κατά τα άλλα, διακυβέρνηση. Αυτό έγινε στο Χαλάνδρι το πρωί του σαβάτου στη Λαϊκή. Στα, στα Μαρούλια. Το βράδυ του σαβάτου είχαν βάλει κάποιοι ένα πανό στην πλατεία Μερκούρι στα Πετράλωνα. Ένα πανό, υπήρχε εκεί. Μπουκάρουν πάλι, υπάρχει επίση βίντεο, ο Μπουκάρουν μαρσάροντα στη μαύρη νύχτα οι αστυνομικοί. Ε, δέκα τουλάχιστον μοτοσυκλέτε μέτρησα, εγώ, με τη γνωστή φασαρία. Κυνήγησαν το πανό, συνέλαβαν το πανό, δεν κατάλαβα τι έγινε. Στρατό κατοχικό, κανονικά μπαίνει μέσα για να συλλάβει το πανό. Οι γείτονε έντρομοι βγαίνουν από τα μπαλκόνια, καταγράφουν βέβαια, γιατί παντού υπάρχουν κινητά τηλέφωνα και κατέγραφαν του ηλίθιου με στολή που έκαναν του καμπόσου πηγαίνοντα να συλλάβουν το πανό. Και η κορύφωση ήταν χθε στη Νέα Σμύρνη, βέβαια, στο άβατο τη Νέα Σμύρνη, στη μαυροκόκκινη Νέα Σμύρνη. Είδαμε όλη τη συνέβη. Κανεί δεν πέστεψε και δεν πιστεύει τι ασυναρτησίε που λέει η αστυνομία η επίσημη και οι βουλευτέ που αναπαράγουν όλα αυτά και οι συνδικαλιστές αστυνομικοί στα πρωινά στα σύρια. Ο νέο που τον σαπίζουν στο ξύλο, φοράει μάσκα, συνομιλεί με τον αστυνομικό. Το βλέπουμε όλοι. Δεν χειροδική, είναι άοπλο. Φαίνεται ότι δεν έχει επιθετικέ διαθέσει. Μιλάει για κάτι που γίνεται μπροστά του. Πέφτουν πάνω τα γουρούνια και τον σαπίζουν. Ξεκινά ένα γουρούνι, έρχονται και άλλοι μετά από πάνω του, από τι πιο σκληρέ εικόνε που έχουμε δει ποτέ, μέρα μεσημέρι. Γνωρίζοντα τα ανθρωποειδή του Χρυσοκοίδη ότι όλα τα κινητά τριγύρω του καταγράφουν, αλλά δεν του απασχολεί, είναι αφοσιωμένα στο αμόκανιβαλισμού. Έτσι έχουν μάθει, ξέρουν ότι θα έχουν επιπτώσει, θα γίνει μια εδέ, θα ανακοινωθεί μάλλον μια ΕΔΕ, θα γίνει ποτέ εδέ, και δεν θα έχουν καμία απολύτω επίπτωση. Πάνε πλευρά, χτυπάνε παντού έναν πεσμένο. χτυπάνε πεσμένο συνεχώς που τους παρακαλεί να σταματήσουν. Σαδιστικά γουρούνια σε παροξισμό προφανώς δεν μπορούσαν να ακούσουν και μετά βγαίνει αυτή η περίφημη ανακοίνωση της αστυνομίας. Θα θυμηθούμε εδώ μια παλιά δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη που μιλούσε για του αστυνομικού. Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια δημοκρατική χώρα όπω η Ελλάδα να υπάρξει αστυνομική βία. Σα το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεω, σα το λέω με πλήρη πεποίθηση των λόγων μου, αλλά κυρίω σα το λέω με πλήρη πεποίθηση και γνώση το τι είναι η ελληνική αστυνομία. Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητου ανθρώπου. Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητου ανθρώπου. Μπράβο! Αν κάτι φάνηκε χθε, ήταν αυτή η υπέρμετρη ευαισθησία των ανθρώπων. Αν κάτι φάνηκε, και βέβαια φαίνονται και οι εκπαιδεύσει των αστυνομικών, είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αστυνομία. Αμοκ παράνομη βία πρώτον, όργιο συγκάλυψη αδικημάτων. Δεύτερον, και όργιο χειραγώγησης τη πληροφορία. Αδικήματα και τα τρία. Μάλλον δεν θα πληρώσει, τι μάλλον. Σίγουρα δεν πρόκειται να πληρώσει κανεί για όλα αυτά. Όλα αυτά που είδαμε χθε σημαίνουν ότι από το μεσημέρι χθε με το που συνέβησαν έχει πάει σπίτι του. Αν όχι σε κελή, ο αρχηγό τη αστυνομία, η και αστυνομική και ο σαλεμένο υπουργό. Έτσι ξεβρωμίζει η αστυνομία. Έτσι ξεκινά μάλλον να ξεβρωμίζει η αστυνομία. Δεν έχω ψευδεστήσει προσωπικά, καμία απολύτω ψευδέστηση. Συνειδητά γίνονται για δύο λόγου. Πρώτον, να ενοχοποιήσει την κοινωνία για την πανδημία, επειδή δεν τα καταφέρνει η κυβέρνηση, να πει εγώ να του κυνηγούσα και στι πλατείε, αλλά βγαίναν όλοι και πήναν καφέ και μιλούσαν και γελάγαν στα παγκάκια, όπω είπε μια επιστήμονα. Και δεύτερον. Ω μήνυμα εν ώψη όσων έρχονται λόγω οικονομική κρίση που θα ακολουθήσει την υγειονομική κρίση. Ένα γερό, στιβαρό κρατικό μηχανισμό που χτυπάει όποιον βρει μπροστά του. Μόνο τη βία έχει ω επιχείρημα η κυβέρνηση. Μοναδικό τη επιχείρημα ομιβία και καταστολή. Δεν βλέπω κανένα άλλο, δεν ακούω κανένα άλλο. Βασανισμοί και τραμπουκισμοί σε καθημερινή βάση. Ξύλο, χημικά, άβρε με νερό και ό,τι άλλο χρειαστεί. Δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα όπλα. Είναι κεντρική επιλογή, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Η πανδημία είναι πρόφαση. Το λέμε από την επέτειο του Πολυτεχνείου και το λέμε στι πάμπολε περιπτώσει από τότε τρομακτική αστυνομική και κυβερνητική βία. Έχουν χρήσει εχθρού του πάντε. Οι φοιτητέ, έτσι κι αλλιώ, επειδή διαδηλώνουν, κάνουν καταλήψει. Οι εργαζόμενοι, δεν το συζητώ, είναι εχθρό διαχρονικό σε αυτόν τον τόπο. Η νεολαία που βγαίνει στι πλατείε και διαδίδει τον ιό. Η αναρχική, ασυζητητή. Οι κομμουνιστές που είναι κατσαρίδε, αν θυμόσαστε, το, την προηγούμενη χρονιά τα είχαμε αυτά. Του γιατρού βεβαίω εχθρού, του χειροκροτήσαμε μια φορά, αλλά από εκεί και πέρα είναι οι εχθροί. Διαδηλωτέ πάση φύσεω, όλοι είναι εχθροί. Όλη η χώρα πεδίο μάχη. Η Πανεπιστημίου, η Κοραή, η Ομόνια, το Σύνταγμα, τα Εξάρχεια, η Πλατεία Αγίας Παρασκευή που πίναν καφέ οι νέοι. Το Αριστοτέλειο, μέσα και έξω. Η Νέα Σμύρνη, τα Πετράλωνα, το Χαλάνδρυ και δεν έχει τελειωμό αυτό ο κατάλογο. Βρίσκουν αφορμή να επιβάλλουν ομοιομορφία συμπεριφορά, σκέψη και δράση. Μια τρύπα στο νερό θα καταφέρουν, βέβαια. Όπω έχει υποθεί στη Βουλή, το γκλόπ έχει δύο άκρε. Τη μία την κρατάει το χέρι του Θρασίδηλου Γουρουνιού, όπω είδαμε χτε, και την άλλη τα χέρια όλων μα. Οι τσαμπουκάδε των ημίτρελων μπάτσων και υπουργών δεν πρέπει να περάσουν σε καμία περίπτωση και δεν θα περάσουν. Μέσα σε όλα αυτά, σήμερα το πρωί βγήκε και ο Κυρανάκη και έχουμε νέο σκορ. Ό,τι και να έχει κάνει, γιατί σύμφωνα με την ενημέρωση κάτι έχει κάνει. Γιατί ο κύριο συγκεκριμένο, ο, ο οποίο λαμβάνεται, κάτι έχει κάνει και θα σα το πω αμέσω μετά. Τι έχει κάνει. Και η ενημέρωση ναι. που έχουμε, κύριε Παυλόπουλο και κυρία Κουτροκόη, για τον συγκεκριμένο είναι ότι λέγεται. Μην λέτε π... Π... το, στοιχείο, το, το του τώρα, π... δεν είναι κανονικό π... αυτό. Ανήκει στην ταξική αντεπίθεση ναι. και συνελήφθη και συμμετείχε μάλιστα και στην επίθεση που έγινε στο Υπουργείο Υγεία προημερών. Σε διαμαρτυρία υπέρ Δημήτρη Κουφοντίνα. Όταν δείτε το ρουφιάνο, δείξτε το ρουφιάνο, Ξεφτιλίστε το ραφτίστε το ρουφιάνο. Ποιο, ποιο, ποιο. Ο ρουφιάνο. Ποιο, ποιο, ποιο. Όταν δείτε το ρουφιάνο, δείξτε το ρουφιάνο, Ξεφτιλίστε το ραφτίστε το ρουφιάνο. Λέτε λοιπόν ότι σα έχουν πει, γιατί δεν ήσασταν εκεί, ότι ο άνθρωπο αυτό προσπάθησε να αποσπάσει υπηρεσιακό όπλο, σωστά, νωρίτερα. Ναι, αυτή είναι η επίσημη αναφορά τη αστυνομία. Από τα χρόνια του σχολείου, πάντα είχαμε εκείνα τα κολλόπεδα που με το παραμικρό έδιναν του συμμαθητέ του. Όλοι έχουμε τέτοιε εμπειρίε, διηγήσει, Μνήμες και θύμησε όπω λέμε. Ρουφιάνου και χαφιέδε του λέγαμε, ή καρφιά τότε. Αυτή στη ζωή του προχωρούν πάντα. Δυστυχισμένοι, κομπλεξικοί, παραμένουν ρουφιάνοι και χαφιέδε. Στην ουσία, είναι δομικό το θέμα, είναι δομικό χαρακτηριστικό του. αυτού, προχωράνε. Είναι το μόνο προσόν τους μαζί με την γλίτσα του. Σπέρνουν σαπίλα με την ύπαρξή του. Το κόμμα που κυβερνά έχει μαζέψει έναν αισμό ακροδεξιών, ουρφιάνων και χαφιέδων, που ξεσαλαιώνουν με κάθε ευκαιρία, χωρί κανέναν ηθικό φραγμό, δείχνοντα ότι η πολιτική για αυτούς είναι να καταδίδουν ό,τι είναι πολιτικά απέναντί του. Και να σηκώνουν το δάχτυλο, είτε για να το κουνήσουν τιμωρητικά, είτε για να δείξουν. Είναι μια παλιά παράδοση αυτή, με το σηκωμένο δάχτυλο. Χωρίς κουκούλα βέβαια η σημερινή, η τωρινή, η μας, όπως η πολιτική προγονή του, Ο φασιστικός πάτος δηλαδή των δοσιλόγων πάντα με γραβάτα η σημερινή και από τηλεοπτικά πάνελ Ο Κυρανάκη είπε το όνομα αυτού του ανθρώπου που ε, τον βλέπαμε χτες ανελεήτως να δέρνεται Από τους αστυνομικούς που επέβαλαν την τάξη και τον νόμο στην πλατεία Γιατί ήθελαν να προστατεύσουν τον κόσμο εκεί γύρω από την πανδημία. Μετά ακολούθησαν και τα χημικά το βράδυ σε όλη τη Νέα Σμύρνη. Ο Κυρανάκη λοιπόν είναι ένα, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι ένα λαμπρό βιογραφικό. Πάρα πολλέ φορέ υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασία. Ποιο, ποιο, ποιο. Ο Ρουφιανός θα σε δώσει για ένα ακόμα του ψωμί Δεν έχει ούτε ιερό, ούτε όσοι ούτε τιμήν Τη μάλλον έχει τιμή Μα είναι τόσο φτηνή που το τίποτα μπροστά του πάλι φαίνεται πολύ Την πλάτη του μάτια έχει στο τείχο αυτιά Θα σε δει, θα σε ακούσει, είναι πατού και πουθενά Μετράει τα λεπτά όταν αρχίσει τη δουλειά Να δώσεις τα αφεντικά λεπτομερή αναφορά Η δημοκρατία και η ελευθερία, τέλος Αυτή είναι η πολιτική μα Βρίσκεται σε κάθε πόλη, σε κάθε περιοχή Προσοχή, Προσοχή. Ο Ρουφιανός είναι εκεί Ένας γελάει με τη σου με τη χαρά. Σου. Η αστυνομία λέει κατά βάση ότι αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε βράδυ. Δηλαδή, καλούνται κάθε βράδυ αστυνομικοί να πάνε για ελέγχου για συνοστισμού στην πλατεία, γιατί έχει κόσμο πλατεία. Είναι συγκεκριμένη πλατεία. Είναι Μέρες, Πολλέ μέρε mm -hmm. πριν συμβαίνει αυτό. Και έχουμε κάθε βράδυ μια ομάδα 30 με 40 ατόμων που βρίζει, φωνάζει. Άλλε φορέ αντιπαρατίθεται με του αστυνούργου. Δηλαδή δεν είναι κάθε μία φορά που έγινε αυτό. Ναι, και Επομένω, εδώ τώρα επικρατεί μια ένταση, επικρατεί μια οξύτητα. Κάποιοι ενδεχομένω να γνωρίζονται και από τι προηγούμενε μέρε. Υπάρχουν και κάποια άτομα, όπω λένε πληροφορίε, που έχουν συλληφθεί με άλλα γνωστά άτομα του χώρου ευρύτερα. Και μάλιστα άτομα που μα απασχόλησαν αυτέ τι μέρε με την υπόθεση Κουφοντίνα. <Συλίου> Πριν βγει ο Κυρανάκη, θα είχε πει ο Δημήτρη Οικονόμου από το Σκάι. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι αυτά συμβαίνουν συνέχεια κάθε βράδυ στη Νέα Σμύρνη. Είναι το νέο μαυροκόκκινο άντρο. Με χειγραφία ο Ρουβίκονας εκεί. Όλοι το ξέρουμε αυτό και ξέρουμε όλοι αυτοί οι μεσοαστή που μένουν στη Νέα Σμύρνη ότι κατά βάθος είναι αναρχική Έχουν μολότοφ στα σπίτια του. Φαίνεται. Αν κάνει μια βόλτα στη Νέα Σμύρνη το καταλαβαίνει αμέσω. Άρα φαίνονται και οι μαυροκόκκινε σημαίε από τη συγκρού κιόλα. Αυτό είναι. Ο φθαλμοφανέστατο. Πέρα από του δημοσιογράφου και του πολιτικού ποιότητα Αρίτη, όπω έχετε καταλάβει και ο δημοσίνη Αρίστηκε, είναι οι συνδικαλιστές αστυνομικοί Βγαίνει πρώτος ο Μπαλάκα. Και ο πολιτή είναι πιασμένο. Και στου πολίτε είναι. Συμφωνώ. Ο, ο αστυνομικό είναι εκπαιδευμένο, αγαπητέ κύριε Παλάκα. Αυτό τι να κάνει. Είναι απόλυτα. Είναι, αστυνομ... είναι κόμμα και ο αστυνομικό είναι ανακαλυσμένο που δεν παίρνει το ρεπό του. Άρα σπάμε στο ξύλο Όποιον βρούμε αφού δεν έχει πάρει ρεπό Ο αστυνομικός Άλλος συνδικαλιστής αστυνομικός είναι ο κύριος Καλιακμάνη. Γιατί να τον αν, αν είχε κάνει κάτι αξιόπινο να τον, να τον προσαγάγουν Τον χτυπάνε ανελέητα Και ρωτώ γιατί όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν τον χτυπάνε οι συνάδελφοι χτυπάει ένας συγκεκριμένος Είναι πα, παραπάνω από όλο... ένα που τον χτυπάνε Κοιτάξτε, Δείτε όχι, το όχι, πλάνο όχι, σας κρατάει, παρακαλώ Είστε Κοιτά, πάντοτε Είστε πάν Παρά το συνδικαλιστήριο και εγώ κατηγορηθήκα συναδέλφου μου για αυτό το ζήτημα, Δεν το χτυπάει ένα. αυτά. Ναι. Βλέπω. Επειδή όλοι βλέπουμε όμω, δεν είναι μόνο ένα. Όχι ότι αν ήταν ένα, κάτι γίνεται, αλλά δεν είναι ένα. Είναι περισσότεροι. Ε, αυτά είδε ο συγκεκριμένο συνδικαλιστή. Έτερο συνδικαλιστή, ο κύριο Μαυροϊδάκο, μα λέει. Αυτό το περιστατικό αποσπασματικά όπω το βλέπουμε δεν είναι εικόνα. για Έλληνα αστυνομικό η καλύτερη δεν έπρεπε να διγκλώπ αλλά δεν φταίει ο συνάδελφος ο συνάδελφος τρώει σφαίρες αυτός από Καλάζνικοφ να, στη Νέα Σμύρνη χτες ακούστηκαν τα Καλάζνικοφ δεν υπάρχει βίντεο γι' αυτό το λέει η αστυνομία αλλά υπήρχανε Καλάζνικοφ και επειδή έφαγε αυτός ο συνάδελφος σφαίρες από τα Καλάζνικοφ έπρεπε να δείρει μιλάει γενικώς δεν εννοεί τη Νέα Σμύρνη. Προφανώς υπάρχουν Καλάζνικοφ στη Νέα Σμύρνη, αφού είναι το μαυροκόκκινο νέο άντρο. Τα εξάρχεια πέρασαν σε δεύτερη μοίρα πια και έχουμε τη Νέα Σμύρνη να δίνει το τέμπο και το ρυθμό στην αναρχία και σε όλα τα υπόλοιπα. Εδώ κάνει αυτόν τον παραλυσμό ο κύριος Μαυροϊδάκος, δηλαδή επειδή κινδυνεύει από τα Καλάζνικοφ, μπορεί να δέρνει άνετα, αυτή είναι η συνέχεια της σκέψης του, μπορεί να δέρνει άνετα όποιον βρει. Έτσι, επειδή τούρθε, Και να το χτυπάει ανηλαιό, ενώ είναι πεσμένο κάτω, και όλοι οι άλλοι μετά να ορμάνε μέχρι και στο πάρκο που κάνουν ποδήλατο τα παιδιά. Υπάρχουν και φωτογραφίε, να ε, δώσουν την ειδική του εκδοχή για τη δημοκρατία και για την ελευθερία. Ο ίδιο συνδικαλιστή, ο, ο κύριο Μαυροϊδάκο, μα λέει. Εάν αυτό ο νεαρό, όπω λένε οι συναδελφοί σα, νωρίτερα του είχε χτυπήσει κτλ., ποια ήταν η διαδικασία που θα έπρεπε να έχει ακολουθηθεί από την αρχή. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το βίντεο, τι προβλέπετε να γίνει, τι έπρεπε να έχει Σωστά. γίνει. Σωστά. Ο συνάδελφό μου έχει αναγνωρίσει αυτό το άτομο ω ένα από τα ε, 30 άτομα, γιατί είχαμε 11 συλλήψει. Ναι. Τι θα έπρεπε ναι. να κάνει επιτόπου. Ένα από τα 30 όμως. άτομα τον, α, τον αναγνωρίζει ανεπιθύλακτα, το λέει στην κατάθεσή του, ότι τον αναγνωρίζει ότι είναι αυτό που του είχε επιτεθεί πριν. Άρα έπρεπε να τον συλλάβει. Γιατί δεν με, το έκανε, λοιπόν. Κατά τη διάρκεια τη σύλληψη, επειδή φαίνεται στην αρχή ότι αντιστέκεται. Ότι δεν συμμεφώνετε στι υποδείξει των αστυνομικών τι αντιστέκε. Δεν διστέγεται. Και δεν είναι δε βασικά να βγαίνουν. Ε. Μη βγάζετε ότι περνάει απ' έξω ότι θα μου πιστεύουν να βρούμε καλύτερου. Ποιο αντιστάθηκε; Το είδαμε όλοι, υπάρχουν δύο βίντεο διαρκία δύο λεπτών πόσο κρατάει το καθένα. Δεν αντιστέκε. Ο συγκεκριμένο δεν αντιστέκεται. Συνομιλή. Και λέει για κάτι που γίνεται μπροστά του, λέει κάτι στον αστυνομικό. Δεν είναι αντίσταση αυτό. Αντίσταση ξέρουμε όλη την αντίσταση. Για τον ίδιον Αυτό που εδάρει λένε ότι πριν αποπειράθηκε να πάρει το όπλο αστυνομικού Αν είχε αποπειραθεί πριν να πάρει το όπλο και τον απόφθησε προφανώς ο αστυνομικός Μετά από λίγη είναι μαζί και μιλάνε Είναι κανένα δίλεπτο που μιλάνε και του λέει τι είναι αυτά που κάνετε Και, τι δεν είναι. και μετά θυμάται ο αστυνομικός ότι αυτός ήταν και στο Υπουργείο Υγείας Πριν μερικές μέρες με τον Κουφοντίνα και πήγε να του πάρει το όπλο πριν Και αποφασίζει τότε, όχι να τον συλλάβει, να τον σπάσει στο ξύλο. Γιατί η σύλληψη θα τον συλλαλάβανε. Εύκολο ήταν. Δεν, δεν έφερνε αντίσταση. Μόνο όταν έπεσε κάτω, τους λέει πονάω. Τους αποκάλεσε και με την λέξη που αρχίζει από μά και τελειώνει σε λάκες. Πονάω, Έχι, είναι το αντίστοιχο του μαύρου που δεν μπορούσε να αναπνεύσει στην Αμερική. Ευτυχώς όμως ο αρμόδιος υπουργό βρίσκει ότι δεν υπάρχει άσκοπη βία. Νομίζω ότι γίνεται μια συστηματική.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 Και μιλάμε για αυταρχικέ πράξει. Υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση για το αν η αστυνομία ξεπερνάει τα όρια το, το τελευταίο διάστημα. Είχαμε καταγγελίε, είχαμε μια μεγάλη συζήτηση στο, για το τι συνέβη στη διάρκεια επεισόδων. Θέλω να ρωτήσω αν εσεί θεωρείτε ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει θέμα εδώ, με βάση τα περιστατικά που έχουμε δει ως σήμερα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο κανόνα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Ετέλειωσε που έλεγε και ο καλοχαιρέτη. Το ακούσαμε και από τον Χρυσοχωίδη και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και δεν υπάρχει θέμα, γιατί είναι ευαίσθητοι άνθρωποι οι αστυνομικοί, όπω ακούσαμε και από τον Χρυσοχωίδη, και επειδή του έχουν λιμένα πια τα χέρια. Ο νόμο θα εφαρμόζεται στην Ελλάδα παντού και για όλου. Και η δουλειά τη αστυνομία είναι να εφαρμόζει τον νόμο, και έχουμε λύσει τα χέρια στην αστυνομία ε, για να μπορεί να το κάνει. <Το Όπω όπως κάθε μέρα και παντού ελληνοφρένεια και αστυνομοφρένεια και βάλτε ό,τι άλλο θέλετε ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. 2 11 -80 8 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας radio το μέλη του σταθμού δικό μας αυτή τη στιγμή. Αυτή την ώρα στέλνετε μηνύματα τα βλέπουμε. στο ελληνοφrenianet.gr είναι το επίσημο site του ομίλου και μα ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένου. Στο YouTube μα βρίσκεται επίση στο official, ξέρετε από κάτω έχει διάλογο. Το είπαμε το τηλέφωνο, το είπαμε πριν. Το είπαμε, 2-11-10-80-880, το ξαναπούμε. Γιατί περιμένει μέσα ο μπαλούρδο αστυνομικό εντεταλμένο, ίδια νοημοσύνη με του άλλου αστυνομικού. Δεν είναι βέβαια το θέμα η νοημοσύνη, εδώ είναι ε, κρατική προετοιμασία. Ε, συγκεκριμένων καταστάσεων που θα ακολουθήσουν και που συμβαίνουν και τώρα είναι στόχευση κανονική που πατάνε και στην λιθιότητα και στην προυταλοσύνη και σε όλο αυτό που ζούμε τις τελευταίες, τελευταίους μήνες όχι τελευταίες μέρες θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού και εδώ είμαστε σε λίγο Τι γίνεται, Μωρή Καπιτάλα! Καλέ, που είσαι εσύ! Πώ θα πα με τον ιό! Το παλεύω, το παλεύω! Ε, δεν μπορεί να πει όμω, η κυβέρνηση των Αρίστων φρόντισε, έτσι! Ε. για τον ιό, ναι, φρόντισε. Α. Φρόντισε να τον γευτούν οι περισσότεροι. Ήταν, ήταν μεγάλη γροθιά στο μεγάλο κεφάλι αυτό ο ιό, φίλε. Ναι, αυτό ναι. Λένε οι καπιταλιστέ, έτσι και εσύ. Περνάνε δύσκολα Οι καπιταλιστέ γιατί κλαίνουν? Ε, φίλε, έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κέρδη του, λέει. Δεν δουλεύουν οι Α, ναι, ναι, ισχύει. Να... Και γι' αυτό να... υπάρχει δεν κυβέρνηση Γι' αυτό είναι γλυκός ο καπιταλισμός Για να τους βοηθήσει Να τους φοροελαφρύνει Για πολλούς λόγους Λοιπόν αυτό που κατάφερε φίλε ο ιός Δεν το κατάφερε κατ' τίποτα άλλο Κοκίνησε η Ελλάδα Από εδώ και πέρα όλοι κάπα κάπα Αμαν; ah, αυτό φοβόμουνα <laughs> Έλα Αποστόλι Έλα Έλα βρε τώρα να τον κολόγερο. Βλάμενε! Κουμούνια τα κουμούνια αλλά στην φοχή, δεν είναι όλοι ότι κάτι λες, μαλάκα! Ε, μαλάκα. Πες του κω***γερου κο... ότι όλοι αυτοί που κάνουνε τις στα ανιάτα τους, τώρα που γεράσανε πρέπει να τον παίρνουνε. Αυτό πες του κω***γερου! Κο... Ωπα, αυτό είναι μια αποκάλυψη για σένα! Ε, ε μα, τον και τον με τον κο... Ε, έλα αποστολή Έλα Δεν ξέρω αν έμαθες Απειλεί ότι θα ξεκινήσει λέει η Απεργέα Κι ο Λιγνάδης Αχ ας γίνει αυτό Ας ε. γίνει αυτό Να δεις στην πράξη τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά Ναι και τι, λέει, η πλάκα είναι ότι το ζήτησε λέει Γιατί ήθελα να μεταφερθεί στο κελί 333 Ψάχνουν να δουν το ατί ήταν εκεί Και είναι απέναντι παιδική χαρά Το γυναίου Τροπή <Τι> Από στο Λάκω, Αντί να κάθεσαι να ακού τέτοιε βλακίε σαν που λέω εγώ και όπω και όλοι οι άλλοι, το είπα και πάρει. Γιατί δεν φεύγει από εκεί να κάνεις άλλη δουλειά, να κάνει εκπομπή το πρωινό. Ανακάνω πρωινό. Να πάμε το λιάγκα, Όχι να γίνω γλίτσα, έτσι αειδία. Παιδιά, πολύ ωραίο σπίτι ο Μητσοτάκη. Δεν δει το σπίτι, αλλά είναι στο από την Παιδιά, τι στυλάτη, ο γυναίκα, είναι μαρέβα, αργά, Πάρα πολύ Πάρα και ωραίο Και είδα εδώ το Σαββατοκύριακο που πασχίζει. Να πάω στη Δανάη που... που τη συμπαθώ. Άγκουε! Αυτοί όλοι δεν υπάρχει κάποιο που να επιβλέπει αυτή την τηλεόραση να, να τα κλείσει όλα αυτά τα κανάλια. Ποιο να επιβλέπει, παιδί μου, δεν μπορεί να τη βλέπει. Θα την επιβλέπει κιόλα, δεν βλέπετε. Άστο, την αφήνει στην τύχη γιατί δεν αντέχει το πράγμα. Σου λέει, Άστο, άστο ό,τι γίνει. Δεν μπορώ να το δω. δω. Αποστολή, εάν υπάρχει άνθρωπο που κάθεται και τα βλέπει αυτά, πρέπει να μην μπορεί να έξω στον δρόμο με κανένας. Δηλαδή, μιλάμε για τρέλα σήμερα είχε μια εκπομπή του Α και έδειχνε, να εδώ Σε αυτό το σημείο ψάρευσε, λέει ο Λιγνάδε, έναν και ξέρω. Να τα. Είναι για, για τρέλα, τρέλα. Εσύ πρέπει να κάνει μια εκπομπή σογάστρια. Ε, ε, ναι, ε ας ναι, ας ναι, αλλά σου είπα τώρα. Το πρωινάδικο έχει και αυτά τα ρίσκα του να γίνει γλίτσα. Όχι, να μην γίνει γλίτσα, να, να μην γίνω γλίτσα. Γιατί εσύ είσαι σοβαρό. Ε, ναι, αλλά άμα δεν είμαι γλίτσα, μετά δεν θα έχει νούμερα και θα λένε γίνεται γλίτσα, γίνεται γλίτσα. Δηλαδή Λάζει. σε αυτή <σομίως>. τη λούπα έπεσε ο Λιάγκα που κατά τα άλλα ήταν ένα έτσι πολύ μετρημένο, σοβαρό και νυφάλαιο άνθρωπο. Υπήρχει πιτο. Δεν μπορεί να κάνει εκεί πέρα εσύ να ακούσει του καθένα τη, κάθε κατήγκο. Μα μην μιλάτε έτσι, να σεβόμαστε το ακροατήριο. Το σέβουμε το ακροατήριο στο άκρονα, αλλά. Σαν φίλια στο Ισλάμ, τι το σέβεσαι. Πρέπει να βλέπουμε και την πραγματικότητα, Αποστόλη. Μάλιστα. Λε πρέπει... να, να, να ρίξω ένα φαϊρόπαιδο πέρα, να σκότω να φύγω. Πάει στο διάλογο, πια κουράστηκα με την κατήγκο. Ακούσε με, με, πρέπει να κάνει μια εκπομπή το πρωί να είναι χιουμουριστική. Έχω αλλά θέμα και με το ψήφιμα το πρωινό. Δεν πειράζει. Α δεν πειράζει. Να σε παίρνω. Το τηλέφωνο εγώ από την Ειδιψώ και να σε ξυπνάω. Πολύ ευχάριστο αυτό. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. <Συλίου> <Συλίου> Δημοκρατία και η ελευθερία τέλο. Αυτή είναι η πολιτική μα. Το έχουμε καταλάβει είναι η αλήθεια, αλλά μα το θυμίζει και κάθε μέρα με διάφορου τρόπου με μια ποικιλία δράσεων που θυμίζει αυτό ακριβώ ότι η ελευθερία τέλο, σύμφωνα βέβαια με αυτά που λέει αυτό. Όποιο υπουργό ή όποια κυβέρνηση έχει τολμήσει. Έχουμε χρόνια να τα δούμε όλα αυτά, βέβαια, να κάνει τέτοια, ξέρουμε πολύ καλά το τέλο αυτή τη κυβέρνηση και τι μένει τελικά στην ιστορία και τι μένει στην πράξη και στην. Ζωή. Ποτέ δεν θα νικήσουν αυτές οι τακτικές Και ειδικά αυτοί οι γραβατωμένοι πια πατακοί Που κυκλοφορούν και κομπάζουν κάθε μέρα και κάθε ώρα Δεν πρόκειται να κυριαρχήσουν σε καμία περίπτωση Και το ξέρουν, αλλά κάνουν το χρέο τους ε, Βλέπω ότι σας εντυπωσιάζει, σας εντυπωσιάζει και εσάς Πως βγαίνουν και λένε οι συνδικαλιστές αστυνομικοί αυτά που λένε Ενώ βλέπουμε κάτι εντελώς διαφορετικό Το άσπρο μαύρο κανονικά Και έχουμε όλη την νοημοσύνη να καταλάβουμε τι βλέπουμε, πως βγαίνουν οι πολιτικοί και λένε αυτά που λένε, που είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Οι πολιτικοί πληρώνονται και όλες, κάνουν και μια δουλειά. Ε, είναι η άνεση που έχει αυτή η κατηγορία συμπολιτών μας, είναι κυρίως το δεξιό χώρο, δεκαετίες τώρα, η άνεση στον εξευτελισμό. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να τους πεις αυτό που λες είναι ψέμα. Να το φαίνεται, το βλέπουμε όλοι όχι. Ε, άνετα για κάποιον άλλον υπέρτερο σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα σκοπό και μπορούν να πούν το οτιδήποτε. Δεν έχουν κανένα απολύτως θέμα, το βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά, εμείς ειδικά στεκόμαστε σε τέτοιες δηλώσεις, αλλά έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τις ειδήσει από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Το μικρόφωνο ο Ένορκη διοικητική εξέταση θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη για τα επεισόδια των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοκοίδη, θα διερευνηθεί ποιοι αστυνομικοί δεν χρησιμοποίησαν τον κλόπ του κατά διαδηλωτών, ποιοι δεν έσπρωξαν φωτορεπόρτερ και ποιοι αστυνομικοί δεν κυνήγησαν αναρχοάπλητου αιαμοβούλγαρου συμμορίτε. Είναι ανεπίτρεπτο κάποιοι ελάχιστοι αστυνομικοί, οι οποίοι δεν σηκώνουν κλόπ στα κεφάλια των διαδηλωτών, να μαυρώνουν την εικόνα της αστυνομίας, δήλωσε εξοργισμένος ο Υπουργός με συμπληρώνοντα. Η εντολή είναι σαφής. Σπάμε κεφάλια. Όποιο αστυνομικός δεν το τηρεί δεν έχει θέση στο σώμα. Τι ήθελαν οι κάτοικοι στην πλατεία τη Νέα Σμύρνη, Τι ήθελαν μέρα μεσημέρι παιδιά με ποδήλατα στο πάρκο, Και αυτό ο τύπο που τη άρπαξε τι ήθελε εκείνη την ώρα εκεί, Και στο κάτω-κάτω τι ήθελε η ίδια η πλατεία στη Νέα Σμύρνη, Δήλωσε ο Άδωνη Γεωργιάδη αναφερόμενο στο ασήμαντο αυτό περιστατικό άνευ λόγου και αξίας που συνέβη χθε στη Νέα Σμύρνη και μεγενθήθηκε από τα εμπαθή social media που το μόνο που ξέρουν είναι να διαβάλουν την κυβέρνησή μα. Το δικαίωμα του συνέρχεστε είναι υπερτιμημένο δικαίωμα, δήλωσε ανώτατη κυβερνητική πηγή προσθέτοντα ότι σύμφωνα με την άποψη του Μεγάρου Μαξίμου, το συγκεκριμένο δικαίωμα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Απαντώντα σε ερώτηση δημοσιογράφου αν η κυβέρνηση σκέφτεται να αναθεωρήσει το συγκεκριμένο άρθρο, η ανώτατη πηγή του Μεγάρου Μαξίμου απάντησε Όχι, δεν σκεφτόμαστε να το αναθεωρήσουμε. Σκεφτόμαστε να το καταργήσουμε εντελώ. Έντονη η του ΣΥΡΙΖΑ. <Τι> προ την κυβέρνηση για τη χρησιμοποίηση τη άβραση κατά των διαδηλωτών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αποκόμματο τη αντιπολίτευση, δεν χρησιμοποιείται σωστά η αύρα και δεν γίνεται σωστά η ρήψη νερού προ του συγκεντρωμένου. Η κυβέρνηση να ακολουθήσει πιστά τι οδηγίε χρήση για τη ρήψη νερού απευθεία πάνω στου διαδηλωτέ και να μην σπαταλάει τσάμπα νερό πετώντα το στον αέρα. Αναφέρε την ανακοίνωση με την οποία το απόκόμμα τη αντιπροσμότητα. η πολίτευσης φροντίζει να μας θυμίσει ότι οι αύρες αγοράστηκαν επί προηγούμενης κυβερνήσεως και χρησιμοποιήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τις διαλέξαμε και εμείς ξέρουμε και να τις χρησιμοποιούμε καλύτερα. Αναφέρει χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας. Όχι άλλη σπατάλη νερού, ούτε σταγόνα νερού χαμένη. Και μια ευχάριστη είδηση για το τέλος, συνελήφθη από την αστυνομία ο καταζητούμενος αντιπρόεδρος της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπά. <laughs> Πολύ καλό. Ωραίο και εγώ. Μ' άρεσε, μ άρεσε. Καιρός. Καιρός να το σκέφτεστε καλύτερο όταν θέλετε να πάτε για περπάτημα σε πλατεία πια. Και όλα αυτά χτες, αν δεν υπήρχαν τα social media, Θα ξέραμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως ότι είχε ήλιο στη Νέα Σμύρνη και μπαγκλαρώσαν εκεί κάποιους επειδή πήγανε με, με πυρηνική βόμβα να επιτεθούν κατά των αστυνομικών με ατομική βόμβα κάτι τέτοιο θα είχε βγει Ευτυχώς τα social media με όλα τους τα θέματα φώτισαν και αυτό το γεγονός και φάνηκε για άλλη μια φορά ότι η δημοσιογραφία κυρίως των καναλιών ξεπέφτει με ταχύτητα τρομερή με ηλικιώδη ρυθμό, κατρακυλάει. για τον πολύ απλό λόγο ότι η δημοσιογραφία δεν είναι η απαγγελία του Δελτίου τύπου της ΓΑΔΑ όπως έγινε στην αρχή χτες και βάζαν όλοι μόνο τη μία πλευρά της ΓΑΔΑ τη αστυνομίας δηλαδή ούτε καν το πολύ απλό ε, που σε, σε προστατεύει κιόλας είναι μέτρο αυτοπροστασίας ως άλοθη τη δεύτερη άποψη να δεις τι ακριβώς γίνεται αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία βλέπω μια ανακοίνωση εδώ του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Νέας Μύρνης με τον τίτλο Ο Χρυσόστομος Μύρνης και λέει ε, συνελήφθη η δασκάλα ε, με τίτλο τώρα συλλαμβάνατε και τις δασκάλες των παιδιών σας γράφουν η δάσκαλοι εκεί και λέει στην ανακοίνωση που έχουν μπροστά μου πρόκειται για απίστευτα ψέματα και γελιότητες όλοι όσοι γνωρίζουμε τη συνάδελφο Μαζί με όλους μπουζούργησαν και μια δασκάλα που είχε πάει εκεί μαζί με τον σύντροφό τη. Όσοι λέει, γνωρίζουμε τη συνάδελφο, μπορούμε να εγγυηθούμε γι' αυτό. Αντί τα όργανα τη τάξη να του ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία στην οποία του έβαλαν με το έτσι θέλω και γιατί μπορούν, του τους απήγγειλαν και κατηγορίε μόνο και μόνο επειδή είναι νέοι και βρέθηκαν τυχαία στην περιοχή. Είχαν πάει εκεί να κάνουν ποδήλατο και ε, το λέει ότι όλοι εμεί που την ξέρουμε το λένε με μια κραυγή που να περίμεναν οι άνθρωποι ότι θα πιάναν και μια δασκάλα μέσα. Σε αυτούς. Το ίδιο και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κυδεμόνων τη Νέα Μύρνη, αναφερόμενη στα γεγονότα τη Κυριακή, λέει: πολίτες, πολίτε, κυρίω γονεί και μικρά παιδιά, έγιναν αυτόπτε μάρτυρε ξυλοδαρμών, ανθρωποκυνηγητού, χρήση χημικών και όσων εξοργιστικών καταγράφονται σε φωτογραφίε και σε βίντεο και μάταια προσπαθούν ορισμένα μέσα να διαστρεβλώσουν. Δεν έχουμε το γεγονό αυτό καθεαυτό. Έχουμε και την ηλίθεια απόπειρα μετά από αργυρώνητου τύπου παντού διασπαρμένου. να μας πούμε ότι δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Αυτό είναι πιο εξοργιστικό και από το ίδιο το γεγονός αυτό καθεαυτό. Και δεν έγινε μόνο μια φορά χτες, γίνεται συνέχεια. Σε αυτές τις ανακοινώσεις βάλτε και την αστεία ανακοίνωση του Δημάρχου της Νέας Μήνες που θέλει να τηρήσει αποστάσεις και βάζει και με, από εδώ, βάζει και από εκεί τα γνωστά που κάνουν... Και ξεφτελίζονται με τρομερή άνεση. Εδώ έχουμε και τον Δήμο τη Νέα Μύρνη. Μια μαρτυρία στον απόϊχο, σε διπλανή περιοχή από το γεγονό. Εσείς πώ γίνεται στο χώρο. Όλα ξεκίνησαν επειδή σα είδα να βιντεοσκοπείτε το περιστατικό. Ναι, βιντεοσκοπούσαμε όπω και όλοι η Νέα Μύρνη που βρισκόταν χθε στην πλατεία. Βιντεοσκοπούσαμε όλοι και έχουμε τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Ναι. Αυτό. Όπου μα είδε ένα αστυνομικό και ήρθε προ το μέρο μα και είπε πω αν το δημοσιεύσουμε θα μα συλλάβει. Σας είπα ότι αν το δημοσιεύσετε θα σας συλλάβει. Ναι, ναι, είπε ότι αν δημοσιεύσω, συγκεκριμένα ε, απευθύνθηκε σε μένα που με είδε, είπε αν δημοσιεύσω το εν λόγω βίντεο θα με συλλάβει. Ναι, η κυρία είναι γνωστή αναρχικιά της περιοχής. Όλοι το ξέρουμε, την κατάλαβα από τη φωνή. Είναι μέλος του Ρουβίκονα. Είναι εμφανέστατο, φαίνεται από το ηχόχρωμα και πήγαιναν οι άλλοι ακόμη και τα κινητά Ε, προσπαθούσαν να κυνηγήσουν την δημοσίευση. Όσοι καταλάβαιναν ότι αυτό που κάνουν εκεί είναι έγκλημα και θα φανεί λόγω των κινητών, γιατί οι υπόλοιποι που ήταν αφηνιασμένοι και πέφταν πάνω στον κόσμο, δεν καταλάβαιναν ούτε από κινητά, ούτε από δημοσιότητα, ούτε από τίποτα. Είχαν προγραμματιστεί να ορμήξουν, δεν έβλεπαν απολύτω τίποτα. Ε, μιλάμε για αυτού του αστυνομικού, οι οποίοι, όπω θα ακούσουμε τώρα τον αρμόδιο υπουργό, έχουν περάσει τα ψυχομετρικά. Δεν έχετε παρά να. Πάτε αυτή τη στιγμή να δείτε με ποιον τρόπο μετεκπαιδεύονται διαρκώς και η ειδικοί φορονοί και η αστυνομική Και μάλιστα γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε ό,τι αφορά τα ψυχομετρικά <Συκλή> με νέους τρόπους, με νέα πρωτόκολλα ψυχιατρικής υποστήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης τα οποία έχουν εισαχθεί στην ελληνική αστυνομία συνεργασία με τι ανώπλες δυνάμει, οι νέοι τρόποι έτσι ώστε σταδιακά η αστυνομία να γίνεται πιο αποτελεσματική και λιγότερο βίαιη και γενικότερα να είναι μια αστυνομία δημοκρατική όπως τη θέλουμε όλοι μας. <Ρι> Αυτά δηλαδή που είδαμε χθε ή κάποιον άλλον προχτές που κυνηγούσε ένα δικηγόρο και έβριζε τη μάνα του δικηγόρου με τη φράση που φανταζόμαστε όλοι, α όλοι αυτοί έχουν περάσει ψυχομετρικά. Ποιο τα έχει κάνει αυτά τα ψυχομετρικά εκτό αν τα έχει κάνει ο αυτά τα ψυχομετρικά. Ο ίδιο τσεκάρι του αστυνομικού. Οπότε πάσο, οκ, okay, που λέμε, απολύτω δικαιολογημένο και απολύτω φυσιολογικό. Ο Μπαλάσκας ο συνδικαλιστής Μου είναι πολύ τρελό ξαφνικά δύο σοβαροί αστυνομικοί, γιατί έμαθα για αυτού του αστυνομικού. Δεν είναι αστυνομικοί με ένα παρελθόν, να, έχουν, να είναι φορτωμένοι με ΕΔΕ. Είναι οικογενειάρχε αστυνομικοί, άφησαν τα παιδιά του, του. Ξαφνικά έτσι απρόκλητα να αρχίζουν και να συμπλέκονται έτσι με πολίτε. Είναι, είναι, είναι ψυχασθενικό, σκεφτείτε το. Το έχουμε σκεφτεί πολλέ φορέ. Το έχουμε σκεφτεί πολλέ φορέ. Δεν πάει ο νου ότι ένα οικογενειάρχη θα κάνει όλα αυτά. Είναι ναι, απόλυτο σωστό. Ποτέ, ειδικά σε αυτή τη χώρα, ο οικογενειάρχης... δεν ήταν και οικογενειάρχη. Αυτοί που σκότωσαν τον Κουμί και την Κανελοπούλου το 80. δεν ήταν οικογενειάρχη αυτό που σκότωσε. Το Καλτεζά δεν ήταν οικογενειάρχης αυτός που σκότωσε τον Γρηγορόπουλο και δεν είναι οικογενειάρχης αυτοί που είδαμε χτες, προχτέ, και αυτοί που έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως τους τελευταίους μήνες και κάθε μέρα. Αγαπητέ δεξιέψη φοφόρε Ξέρω ότι έχει οργασμού στη θέα αστυνομικών ξυλοφορτώνουν πεσμένους διαδηλωτέ ή ακόμη και πολίτες που κάθονται στον ήλιο Να πιούνε καφέ στον ήλιο τη πλατεία. Ξέρω ότι αυνανίζεσαι πνευματικά, μάλλον και κανονικά, με τι στολέ και τα γκλόπ των ματατζίδων, αλλά την ηρεμία και την όμοιομορφία που ονειρεύεσαι δεν πρόκειται να τη ζήσει ποτέ. Πάρω το απόφαση, την νεκρική σιγή που εσύ έχει αποδεχθεί για σένα δεν θα τη ζήσουμε όλοι. Σήμερα έχει συγκεντρώσει για τη μέρα τη γυναίκα, το απόγευμα, 5,5 ώρα, που παίρνουν και ένα άλλο νόημα και ένα άλλο περιεχόμενο. Έτσι κι αλλιώ, το απόγευμα. Αύριο 6,5, 5,5 το απόγευμα βλέπω εδώ. Αύριο 6,5 στην πλατεία τη νέα Μύρνη. το συνδυά το παράρτημα νότιο Ανατολικών Συνικίων τη Καληθέα του Συνδικά του Οικοδόμων Αθήνα, Κουκουέ δηλαδή, πάμε και τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι θα κάνουν και άλλοι φορεί συγκεντρώσει. Στο κάλεσμα σημειώνεται, οι μάχε έπεσαν, είναι βαθιά γελασμένη στην κυβέρνηση αν νομίζουν πω με την αστυνομία και τον αυταρχισμό θα επιβάλλουν σιγή σιγηνοταφίου παντού. Τη Τετάρτη έχει πάνε Το Σαββατοκύριακο είναι οι καλλιτέχνε και συνεχίζεται και συνεχίζουμε κανονικά. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε και τα υπόλοιπα. Και Τέλος. Αυτή είναι η πολιτική μας. Αυτά τα λέει ο Μιχάλης Λυσοχοίδης Το έχουμε καταλάβει Αλλά είναι αλλιώς να το ακούσει και από τον εμπνευστή Από τον οραματιστή Μα δεν είναι μόνο θέμα έμπνευση Εδώ είναι ένα όραμα το οποίο ξεδιπλώνεται Μέρα με τη μέρα Ε, όταν έγινε η υπουργό η Σοφία Βούλτεψη, ανησυχήσαμε εμεί εδώ στην εκπομπή γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ. Και ω βουλευτή είχε την άνεση να βγαίνει. Ευτυχώ, ευτυχώ βγαίνει και ω υπουργό. Βγήκε σήμερα το πρωί και έθεσε ερωτήματα που δεν είχαν θέσει μέχρι εκείνη τη στιγμή άλλοι. Πετε μου, σα παρακαλώ, πώ είναι δυνατόν ενώ είναι ένα επεισόδιο που μπορεί να το καταδικάσει κάποιο ή να το διερευνήσει κάποιο, ξαφνικά να υπάρχουν τρικάκια τη νεολαία Ήριζα στην περιοχή. Όταν έχει μια αστυνομία η οποία επίσης έχει κουραστεί ναι. Το περιστατικό διερευνάται Ωστόσο θεωρώ Μελάχθηκε ότι αστυνομία. γίνεται οργανωμένη κατάσταση Διότι πού βρήκαν το πανόξαφνικά και το άνοιξαν πρώτον Και δεύτερον και τελειώνω με αυτό εχθέ και προχτές σε όλη την Ευρώπη Στην Ελβετία, ναι. στην Γερμανία, ναι. στην Αυστρία, στην Ολλανδία, Σουηδία Είχαμε επεισόδια ανάλογα σπρέι πιπεριού εξήλω συλλήψεις προς και δεν βρέθηκε ούτε ένα κόμμα κυβε, ε, ε, κοινοβουλευτικό του δημοκρατικού τόξου ούτε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να αγκαλιάσει την παρανομία. Σωστά τα λέει εδώ η Σοφία Βούλτεψη πώς βρέθηκε το Πανό άρα ήταν από πριν οργανωμένα. Φαίνεται, αποδεικνύεται όλο αυτό έκατσε και το ψαξε, το σκέφτηκε και κατέληξε σε όλο Αυτό δηλαδή ότι αν ήταν νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, αν ήταν υποστηρικτέ των ετοιμάτων του Κφοντίνα αν ήταν Ρουβίκονα, αν ήταν οτιδήποτε, δικαιολογείται το ξύλο αυτό που έκανε ο αστυνομικό, πώ δεν πρέπει να ξεχωρίζει με κάποιο τρόπο η αστυνομία, ή επειδή δεν είχε ρεπό, χτύπησε, ή επειδή είναι οικογενειάρχη, δεν θα χτυπούσε. Τι είναι όλα αυτά, αντέχουν σε λογική. Όχι βέβαια, γι' αυτό τα μεταδίδουμε κι εμεί εδώ, στο πλαίσιο τη αποφόρτηση όσων γίναν, η βούλτεψη. Είχε να κάνει και άλλε αποκαλύψει. Δεν είμαι εγώ εκείνη η οποία θα βγάλω το πόρισμα. Αυτό που θέλω να σα πω όμω είναι ότι εκμεταλλεύονται πολύ και κάποιε συλλογικότητε στην περιοχή. Το, την κόποση και το γεγονό ότι μπορεί να υπάρχουν να προσπαθεί να μεταφερθεί και στην Ελλάδα το κίνημα των αρνητών μπαίνουν ανάμεσα στον κόσμο, παριστάνουν του υπερασπιστέ του κόσμου που δέχονται πρόστιμα και που είναι δυσάρεστο το πρόστιμα. Και αρχίζουν τα επεισόδια. Σηκώθηκε δηλαδή το πρωί βούλτεψη, αφού το Λέει, θα πω αυτό. Θα πω ότι μέσα στον κόσμο. Και γιατί δεν γίνεται αυτό στην Αργυρούπολη, στο Περιστέρι, στην Πετρούπολη, στην Σμύρνη, διαλέξαν την Αναρχομάνα, Νέα μύρνη για να κάνουν όλο αυτό. Δεν αντέχω και σε πήρα για δεύτερη φορά Είναι δυνατόν τώρα εσύ μια προσωπικότητα να τον αποστόζει Να κάθεσαι να απαντάς την άλλη που σε πήρε Να πει ότι σήμερα στο σχολείο Έκανε το ο τσου». Σήμερα με τα πρωτάκια μου στην τάξη Κάναμε το τσου Εεεφεγόθηκε. Όχι, αυτό θέλω να το τον κάνω. Την ακού αυτήν. Να σημαδευτεί. Δεν μπορεί να. Μ', μ αρέσει. Εμένα μου αρέσει γιατί όχι. Του βάζει χέρι. Μπράβο. Κοίταξε. Να σου πω. Δεν είναι Όχι, πράξει. να του τα πει. Πέστα. Άκουσε με. Και ο προηγούμενο βγαίνει τώρα με αερολογίε. Χωρί συντακτικό χώρι. Ε, μα τον κάθε μαλάκα. Λ... Ναι, κατάλαβα. Ε, αποστόλη. Κάνε άλλη δουλειά. Σήκω, φύγει από εκεί. Έχει όλα τα πτυχία και όλε τι περγαμινέ. Ρε, μήπω δεν σ' αρέσει εδώ αυτό που ακού και γι' αυτό δεν πάω σου άλλη δουλειά. Μήπω γι' αυτό θε να πάω να φύγω από εδώ να. Κάνω δουλειά. Όχι εσύ, εγώ σε ακούω από την πρώτη μέρα που πήγες αυτή τη δουλειά. Τι μου λες τώρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχω κλονιστεί. Από την πρώτη μέρα που πήγες εκεί στον άλλο σταθμό που σε πήραν για δοκιμή και λοιπά για άλλη δουλειά και εξελίχθηκε ξε, ξε, εκεί. Είμαι ο πρώτος που σε πήγαινε τηλέφωνο και σε είπα αποφέρεις να φάσεις πολύ ψηλα. Μάλιστα. Αλλά όχι να κάνει εκεί τώρα όρακος της του καθενό. Γεια σου, όμορφε. <Για μου> ε, εκεί στα σέρα. Ναι. Μα ακού. Ναι. Ναι. Σέρας, ναι ε, έφτιαξε μια επιτροπή Ελλάδα 2021, Σέρα 2021. Για να τιμήσουν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Και μάντρεψε ποιον καλλιτέχνη καλούν για να διακοσμήσει τους τείχου εκεί στα σέρα. Αυτόν τον καφιτάν, φασίστα. Αυτό. τον. Τον ε, ε, Βρυτανή, Βρυτανή όπω το λένε, Εβρύπο. Εύρυτο, Αυτόν, Αυτόν καλούν. Δεν υπάρχουν. Αφού τα κάνει τόσο ωραία. Ε, ναι. Είναι αμαρτία. Υψηλής καλλιτεχνικής... Ε, υψηλής. Ε, γιατί δεν καλούνε τους φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών από το Απιφίτα. Τι να κάνουν, καμιά γκουέρνικα πάλι τέτοια, καμιά άσε τώρα σε παρακαλώ. Αυτά θυμίζουνε τέχνη. Δεν θέλουμε να θυμίζουνε τέχνη. Τι σχέση έχει τέχνη με τον σκοταδισμό. Να σου πω προσλήψει σε βάθο τριετία νοσηλευτών γιατρών κλπ. Ρεπεδάκι μου, δηλαδή δεν σου έχει κάνει εντύπωση. Πώ οι προσλήψει νοσηλευτών γιατρών εκπαιδευτικών. Είναι πάντα σε βάθο τριετία και οι προσλήψει μπάτσορ ρε παιδάκι μου, γίνονται μέσα σε ένα μήνα. Ε, άλλο εκεί τι θε να εξετάσει. Δεν σου κάνει εντύπωση σε ένα αυτό. Στον μπάτσο είναι εύκολο να πάρει έναν μπάτσο. Ξέρετε, δεν ξέρει τον μπέι. Τι να μάθει, λοιπόν, παίρνει αυτό και βαρά. Παίρνει αυτό, αυτό να και πυροβολά. Είσαι του δεν πειράζει, πυροβολά αματίη. Στο γιατρό πρέπει να εξετάσει καλά δύο πράγματα. Μπορεί να πει στα χέρια. tudo com Βρε για ένα καλαμάκι δεν μα κέρτε, αλλά εγώ αυτοκεράστηκα Σιγά μη δεν εσύ. 50 ευρδάκια καύσμα από τον τσέο και του είπα ότι με έχει για να τον ενημερώσω. Πού κέρδησε καύσιμα. Έχει μαλλακατε ακολουθούμε από τα χρόνια από πίσω και δεν μας πήρα 50 ευρώ τον τζένο. Τι να κάνω? Εκεί Τι να, να δει. για να πάρει κέρασμα Άκου, να Ή κάποιο πάσε κάποιον άλλο να σε ικανοποιήσει. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Είσαι γνωστό πουτανάκι, δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν είμαι που πουταν... Κατάλαβε γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή. Έλα. Το okay. πουλί να δει. Και το πουλί, ε. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τώρα την έννοια ότι οδηγάει και όλα αυτά. Είναι, είναι μικρή, λέω. Και η Λιλή. Πέρα απ' τη ζωή και η Λιλή καμιά φορά είναι μικρή. Η ζωή είναι μικρή. Το πουλή βρίσκει και μεγάλα. Μα το βρίσκει. Έλα, γεια. Oh, ναι, σωστό ότι πληρώνει. γεια, γεια. γεια. Καταρχήν δεν είναι τι είναι αυτή, είναι τι είμαστε εμείς που του επιτρέπουμε τόσα χρόνια και κάνουν αυτά που κάνουν και βγαίνουμε κάθε μέρα και λέμε τι είναι αυτή και τι είναι αυτή. Εμείς τι είμαστε, δηλαδή. Αυτοί τα κάνουν επειδή να αντιδρούμε εμείς, επειδή μένουμε αδρανείς, όχι μένουμε ασφαλείς. Και να πω στο φίλο ότι ο τείχο του καπιταλισμού να μην πέσει επάνω μας, γιατί είμαστε εμεί από κάτω.